Αγαπητοί μου, είχαμε τερμηνεύσει του στίχου από 12 έως και 17, από 13 έως 17 του ενάτου κεφαλαίου των παρομοιών του Σολομόντου. Και εκεί είδαμε πόσο εύκολα μπορεί να πέσει η γυναίκα και πώς την περιγράφει ο Κύριος, πώς περιγράφει αυτή την πτώση της. Διότι σας είπα κάτι, το οποίο θέλω πάντοτε να το ενθυμίσετε. Και πάντοτε να το έχετε στο νου σας είστε καλές εσείς οι γυναίκες αλλά είστε και εβέστητες και όταν λέω εβέστητες δεν το λέω για να δείξω το συναισθηματικό σας χαρακτήρα Είστε ευαίσθητες με την έννοια της αφέλεια, Είστε αφελείς και ανόητε. Καλέ είσαστε, αλλά αφελείς είσαστε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο διάβολος εσάς βρήκε και εμάς, αλλά μέσω εσάς. Γι' αυτό σας είπα κάτι το οποίο και πάλι θα το επαναλάβω δύο πράγματα με τα οποία και θα σωθείτε το πρώτο να θυμάστε την έβα, να θυμάστε την έβα. η έβα έριξε τον Αδάμ και η Εύα εκείλυσε το ανθρώπινο γένος στην αμαρτία. Μην ξεχνάτε την Εύα και θα σωθείτε. Θυμάστε η Υπεραγία Θεοτόκος. Θυμάστε στον Ευαγγελισμό. Σας το είπα την περασμένη ομιλία, δεν σας το είπα. Για θυμηθείτε λίγο... Όταν θα πάτε σπίτια στους απόψεις να πάτε να διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά. Το πρώτο κεφάλαιο είναι μεγάλο, δεν πειράζει. Το διαβάσετε είναι 80 στίχοι. Να το διαβάσετε όλο. Και εκεί θα δείτε και την περικοπή εκείνη που περιγράφει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τι λέει την ώρα λέει που μπήκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και τη χαιρέτησε και τη είπε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά κλπ. και λοιπά Αυτή τι έκανε Είδε άγγελο μπροστά της Δεν έκανε αυτό που θα έκαναν οι αφελείς γυναίκε. Δεν έκανε αυτό που θα έκαναν οι αφελείς γυναίκες που εκείνη την ώρα θα σκέφτονταν τι α είδα τον άγγελο κολακία αμέσως τα κολακεύονταν τι έκανε η υπεραγία Θεοτόκος για να είναι μάθημα για όλες σας μάθημα τι έκανε διαλογίζετο τι διαλογίζετο το ο ασπασμός ούτως Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, Το μυαλό τη έτρεξε στην Εύα, Και λέει και εκείνη την Εύα, ο διάολος την έριξε και ντύθηκε με το πρόσχημα, με το ένδυμα του φίδιου. Και ξέρετε το φίδι τότε το φίδι τότε δεν ήταν το φίδι που ξέρουμε σήμερα λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι το φίδι τότε ήταν το ομορφότερο πουλί του Παραδείσου ο Όφης. μετά το κατηράστη ο Κύριος και πήρε τη μορφή αυτή την παγερή που έχει σήμερα που τον βλέπεις και τρομάζεις τότε ήταν το ομορφότερο πουλί του Παραδείσου Αμέσως λέει η υπεραγία Θεοτόκος εσκέφθηκε ποταπώσει ο ασπασμός ούτω. Ποιος είναι τούτος. Τον είδε με φτερά. Άγγελος ή διάολος. Τι είναι από τα δύο. Έτρέξε το μυαλό της την έβα. Τα Και το δεύτερο που έκανε η υπεραγία Θεοτόκος και εσείς άμα το κάνετε θα σωθείτε σας το λέω, σας το υπογράφω έζησε εν ταπεινώσει άμα ζείτε με το κεφάλι κάτω και άμα έχετε στο λογισμό σας πάντα στην καρδιά σας την έβα θα σωθείτε και που φαίνεται η ταπείνωση στις υπεραγίες, τι είπε μετά όταν πλέον συνεζήτησε με τον άγγελο και τις εξήγησε ο αρχάγγελος Γαβριήλ ότι όντω πνεύμα Άγιον επελέψετε επί και δύναμις του υψίστου του επισκιάσει και το γινόμενο Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού ε τότε είπε Ιδού Ιδούλη Ιδού, Κυρίου τα έτσι αυτά τα δύο χρειαζόστε κυράδες την έβα και ταπείνωσες εσείς τι κάνετε κάνετε κάτι το φοβερό και βλάστημο σας το θυμίσω σας το θυμίσω γελάτε, γελάτε αλλά αυτό δείχνει κατάντιμα όμως κατάντιμα κατάντιμα δείχνει έχετε παρακολουθήσει τους γάμους είδατε όταν διαβάζουμε τον Απόστολο Αγία Γραφή, ε? και λέει δεν γινεί να φοβείται τον άντρα κάποια γυναίκα δίνει τα κουνιά στον άντρα γιατί ξέρετε του λέει γίνει την ώρα δεν με νοιάζει με να τη λέει η γραφή εγώ θα σε πατήσω εγώ θα σε πατήσω δεν με νοιάζει τη λέει ο λόγος του Θεού εγώ θα σε πατήσω Και γι' αυτό πάντε στράφει. Γι' αυτό κλαίνε η οι οικογένειες σήμερα. Γιατί η γυναίκα σήκωσε κεφάλι. Όχι, δεν πρέπει να είναι δούλα. Μην παραξηγείτε τα λόγια μου. Η γυναίκα όμως πρέπει να ζει ενταπινοφροσύνη. Και φυσικά ο σύζυγος δεν πρέπει να είναι ο δίμιος, ο τύρανο της οικογένεια, Όχι. Τα εξηγεί πολύ καλά, ο Λόγος του Θεού, εκεί διατομιστόλου Παύλου στο Ευαγγέλιο αν το παρακολουθήσετε. Οι άντρες αγαπάτε τας γυναίκας σε αυτόν. καθώς και ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία. Και αυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής. Ναι, ο άντρας είναι υποχρεωμένος να πεθάνει για τη γυναίκα του, όπως ο Κύριος επέθανε για την εκκλησία. Αλλά και οι γυναίκες, οι γυναίκες, τι γυναίκες, να σέβεστε τους άντρες σας. Ο άντρας να αγαπάει, η γυναίκα να σέβεται. Αυτή είναι η αρμονική σχέση μέσα στη συλληγία. Ούτε ο άντρας τύρανος, αλλά ούτε και η γυναίκα καπετάνησαν. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο το κατάτημα αυτό που πλέον μετράμε και ξαναμετράμε διαζύγια και πορνίες και μοιχίες μέσα στα σπίτια <σκυρίζει> Τι μας είπε ο λόγος του Κυρίου <σκυρίζει> Γινή άφρον και θρασία <σκυρίζει> Γινή άφρον και θρασία Παρεούλα τα δύο Άφρον και θρασία γιατί το ένα κάνει το άλλο και το άλλο κάνει το ένα γεννή άμοιαλη και ασεβείς ασεβείς και άμοιαλη το ίδιο είναι όχι το ίδιο ταυτίζονται όμως αυτά τα δυο αμέσως το ένα βρίσκει το τέρη του το ένα το άλλο η γεννή άμοιαλη γίνεται θρασία και ασεβείς και η γεννή ασεβείς γίνεται άμυα χάνει τα λογικά της και είδε τι λέει παρακάτω σας τα ξαναλέω ξέρετε γιατί σας ξαναλέω μην νομίζετε ότι δεν έχουν να πω τίποτα άλλο εσεί τουλάχιστον με ξέρετε τόσα χρόνια εδώ πέρα σας τα επαναλαμβάνω όμως για να μην μπεις ποτέ στον Κύριο ξέρεις Κύριε τι μας έλεγε αυτός ερχόταν εκεί πέρα ξέρω εγώ τι μας έλεγε δυο φορέ σα τα λέω η ου και πίσταται σχήνια. δεν ξέρει λέει τι σημαίνει ντροπή η γυνή η ασεβής και η άμυαλη έκασε την τροπή της ξεγυμνώθηκε βγήκε στους δρόμους προκαλεί πόρνη κατάδυσε πόρνη κατάδυσε και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το πως τα αμαρτής γινή άφρον και θρασία άμυαλη και ασεβής που δεν ξέρει τι σημαίνει ντροπή κάτσε μες στο σπίτι σου πρόσεξε τα παιδάκια σου και θα δεις πως γίνεσαι μυαλωμένη και ευσεβής από την ώρα που ανοίξαν την πόρτα οι γυναίκες και βγήκαν από το σπίτι ε, καταντήσαν αυτό που λέει η Αγία Γραφή. πήγε να πιάσει δουλειά για ρωτήστε τις κοπέλες για ρωτήστε αυτές που βγαίνουν έξω και πάνε για δουλειά για ρωτήστε τις να δούμε από πότε μάθανε τα βαψίματα, από πότε μάθανε τις μόδες, από τότε που πήγαν στο γραφείο. Στα γραφεία, στις δουλειές, να δει δύο κόσμος. Να προκαλέσουν. Δεν βγήκαν γιατί είχαν ανάγκη δουλειάς. Λίγες είναι αυτές που βγήκαν για ανάγκη δουλειάς. Άλλος ήταν ο λόγος. Ανεξαρτητοποίησης. Ανεξαρτητοποίηση, το δικό μου πορτοφόλι και το δικό σου πορτοφόλι. Εγώ θα κάνω κουμάντο και όχι εσύ. Τα λέτε εσείς οι ίδιε, ερχόστε την εξομορρόγηση, έχετε τέτοια ξεδιατροπιά, έχετε που την ίδια την εξομορρόγηση και το λέτε μόνος σας Να πηγαίνω εγώ να ζητάω το άντρα μου λεφτά, βεβαίω! Βεβαίω και θα ζητήσει τον άντρα σου λεφτά. Βεβαίω. Τι ενωθήκατε τότε τι γάμος ήταν αυτούς που κάνατε τότε βεβαίως και θα ζητήσεις από τον άντρα σου λεφτά τι λέει παρακάτω ακουληνή άφρον και θρασία τι κάνει εκάθισεν επιθύρες του εαυτής οίκου δεν τι λέει. Δεν κάθισε λέει μέσα στο σπίτι τη, κάθισε στην πόρτα του σπιτιού. Δεν λέει τυχαία πράγματα η γραφή. Εκάθισε επιθύρε του εαυτή ήρθε. Δεν κάθισε μέσα στο σπίτι τη κλεισμένη να κοιτάξει τα παιδιά τη, να κοιτάξει τη δουλειά της, να κοιτάξει το οικοκυριό να κοιτάξει το μαγειρεμά τη, να κοιτάξει το σαρωμά τη. Εκάθισε επιθύρε. Βγήκε στην πόρτα την πόρτα να κοιτάει και να την κοιτάνε η ασεβής γυναίκα έχει ανάγκη από τα αμαρτωλά βλέμματα και βγει και λέει στην πλατεία τρόπινται αυτό είναι λε και το γράφει για τη σημερινή μας εποχή για τη σημερινή μας εποχή δεν σας λέω, δεν σας λέω, δεν σας λέω. Για τα ξενύχτια των γυναικών και των κοριτσιών δεν σας τα λέω. Αφήστε τα αυτά. Πηγαίνετε ένα πρωινό, ένα πρωινό πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Πηγαίνετε στις πλατείες εδώ, στην Ομόνια, στην πλατεία Γεωργείου, στην πλατεία Ψηλαλόνια, κάτω στις άλλες πλατείες, τριών συμμάχων, τριών αβάχων, κάτι πηγαίνετε. Πηγαίνετε 8 η ώρα το πρωί. μου συμπαθάτε με για αυτό που θα πω η τσίπλα είναι ακόμα στο μάτι του. πηγαίνετε να δείτε κάτω ακόμα εκείνη την ώρα την τσάντα στον ώμο και δρόμο που πάει έχει δουλειά που πάει και η δουλειά τη δεν είναι τα ψώνια που λέει πάμε για ψώνια σας το είπα και προχτές, ψώνια, για ψώνια πάει, άλλου είδους ψώνια, πονηρά ψώνια, αμαρτωλά ψώνια. Ειδύει και βγήκε να ψωνίσει η αμαρτία. Αυτός είναι ο σκοπός της. Αυτά χοντρικά μας είπε αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές, Προχτές, η Αγία Γραφή και βέβαια υπογραμμίζω εδώ κάτι πριν προχωρήσουμε γιατί και το επόμενο και τα σημερινά που θα διαβάσουμε είναι και αυτά για τις ασεβείς γυναίκες προσέξτε αδερφές πρώτον το είπα και προχτές μη βιαστείτε να εξαιρέσετε τους εαυτούς σας και να υπείτε ότι εγώ δεν είμαι ασεβής εγώ είμαι καλή μετρηθείτε εδώ γι' αυτό τα κάνουμε αυτά αυτά είναι γυμνάσματα αυτά είναι τεστ μας κάνει η Γραφή, τεστ για να μετριόμαστε και να δούμε σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε μετρηθείτε για να δείτε σε ποιο βαθμό βρισκόσαστε μη βιαστείς να μου πεις είμαι ευσεβής. Και το δεύτερο, μην νομίσετε ότι έχει κάτι ο Κύριος μαζί σας. Σας το είπα και προχτές, αυτό θα είναι βλαστιμία αν το πείτε. Σας το είπα και προχτές, ο Κύριος όχι μόνο δεν έχει τίποτα μαζί σας, είναι αυτός ο οποίος όταν ήρθε στη γη, Οπότε η γυναίκα ήταν σκουπίδι! Σκουπίδι ήταν! Διαβάστε την ιστορία σα, των γυναικών. Εσάς, διαβάστε την ιστορία σα, λίγο. Διαβάστε την ιστορία σα, να δείτε τι είσαστε εσεί οι γυναίκε όταν κατέβηκε ο κύριο Κάπου. τι είσαστε, Πράγματα! Πράγματα είσαστε. Πράγματα. Διαβάστε την ιστορία των Ρωμαίων. Όσοι διαβάσετε την ιστορική ιστορία, θα δείτε οι Ρωμαίοι, οι Ρωμαίοι δεν παντρεύονταν βρίσκανε φιλενάδες, τη ευχαριστιόταν και μετά την πετάγανε από το μπαλκόνι κάπου πράγματα και παίρναγε το κάρο του Δήμου από κάτω και την μάζε εκείνο ήταν πως παίρνεις την καρέκλα χάλασε καρέκλα τη σπάσεις και τη ρίχνεις στο τζάκι και την κες ε, αυτό γινόταν αυτές είσαστε κάπου και ήρθε ο Κύριος να πει εκείνο το ανεπανάληπτο ουκένει άρσον και φίλοι. δεν υπάρχει για μένα άντρας και γυναίκα και ήρθε ο Κύριος να γεννηθεί εκ γυναικός για να αναδείξει τη γυναίκα πράγμα που θα το γιορτάσουμε περίπου σε δύο μήνες που θα έρθουν τα Χριστούγεννα ήρθε ο Κύριος να γεννηθεί εκ γυναικός για να έχεις και να καυχάσεις σήμερα να έχεις το πρόσωπο το πανυπέραγνων πρόσωπο της Υπεραγίας ΟΤΟ. όχι δεν είναι μισογήνης ο Χριστός ο Κύριος αγαπά την γυναίκα και γι' αυτό της λέει τις αλήθειες για να είναι η γυναίκα προσεκτική στη ζωή της και μην νομίσεις και τρίτον ότι εγώ έχω τίποτα με τις γυναίκες. Το ξέρετε πολύ καλά. Μπορεί να σας αγριεύω, μπορεί να σας διδάσκω, μπορεί να είμαι αυστηρός, μαζί σας αγαπώ όπως και το ξέρετε. Αλλά προσέχτε αδερφές μου. Και είμαι ίσως λίγο αυστηρότερος του δέοντος, διότι έχω και εγώ τώρα πλέον μια σχετική πύρα από την εξομολόγηση και τις ξέρω πλέον και εγώ τι γυναίκες τις έμαθα και τις μαθαίω και επομένως προσέξτε σας είπα δυο πράγματα δυο το κεφάλι κάτω και μην ξεχνάτε την Εύα το κεφάλι κάτω και μην ξεχνάτε την Εύα και θα σωτείτε τα πάτε στον παράδεισο λοιπόν να συνεχίσουμε Θα συνεχίσουμε είναι ένα τοίχο στη συνέχεια. Ένα μόνο. Είναι όμω λίγο μεγαλούτσιο και γι' αυτό τον αφήσαμε να τον εξηγήσουμε μόνο του. Ο Δέκν ότι γιγενεί παραυτή όλοι και επί πέτα βρονάδου συναντά. Αλλά από μη χρονίσεις εν το τόπο Μη δε επιστήσεις το σονόνομα προς αυτήν Ούτος γάρ βύση ήδωρα λότριον Και υπερβύση ποταμών αλότριον Από δε είδατος αλωτρίου απόσχου Και από πηγή μη πείς την απολύν ζήσεις χρόνων προσθεθεί δέσι έτη ε ζωή. δεν το καταλάβατε είμαι βέβαιος και δεν το καταλάβατε διότι αυτό το κομματάκι που διαβάσαμε σήμερα είναι αδερφοί μου σας είπα και προηγουμένως είναι συνέχεια αυτού που κάναμε προχθές. είναι συνέχεια Γιατί τι λέει Θα σας θυμίσω πως τελειώσαμε Το περασμένο Σάββατο Πως τελειώσαμε Μα είπε Ότι αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή Κάθεται στην πόρτα της και στις πλατείες Γιατί Για να αποπλανήσει Να τραβήξει Άντρες κοντά τη Να ξεγελάσει Ουλογείται πάτε να ξεγελάσει ανθρώπους να εξαπατήσει ανθρώπους προκειμένου να αμαρτήσουν μαζί της αυτό δεν μας είπε αυτός είναι ο σκοπός της και εδώ μας εξηγεί τώρα τη συμπεριφορά του άντρα και τι λέει περνάει ο άντρα μπροστά από εκεί που κάθεται αυτή η αμαρτωλή και εσχρή γυναίκα και δεν ξέρει, λέει ο Δεούκη δεν. Τι τον θέλει, Γιατί του μιλάει, Γιατί τον προσκαλεί, Βεβαίω σήμερα υπάρχουν πονηροί άνδρε, υπάρχουν σίγουρα υπάρχουν. Δεν είναι όμω όλοι έτσι. Ο Δεούκη δεν. Δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει ότι γηγενεί παραφτεί όλοι ν' Δεν ξέρει ότι το σπίτι της λέει έχει, έχει γίνει, τι έχει γίνει το σπίτι της, νεκροταφείο. Το σπίτι της αμαρτωλής γυναίκας της πόρνης είναι νεκροταφείο. Δηλαδή εκεί μέσα πεθαίνουν ψυχές, εκεί μέσα σε εκείνο το σπίτι. Ο άντρας ο οποίος περνάει και τη βλέπει δεν μπορεί να φανταστεί λέει ότι εκεί που την ακολουθεί να πάει στο σπίτι της δεν μπορεί να φανταστεί ότι εκεί μέσα σε εκείνο το σπίτι έχουν πεθάνει Γηγενεί παρά αυτοί όλοι εντε έχουν καταστραφεί έχουν πεθάνει ψυχικά έχουν πεθάνει ψυχικά πολλοί άνθρωποι Ποιος πέθανε μέσα στο σπίτι της αμαρτωλης γυναίκας πρώτα πρώτα πέθανε η ίδια της οικογένεια πέθανε δεν υπάρχει οικογένεια πέθανε ο άντρας της πάει ο άντρας πέθανε τα παιδιά της πάντα παιδιά της Έρχονται, έρχονται στην εξομολόγηση, τα λένε εκ των υστέρων όταν πλέον μετανοούν. Τα χάσα τα παιδιά μου. Το λένε μόνες τους. Τα χάσα τα παιδιά μου, τα χάσα. που τα χάσες. Πού τα χάσα. Πέθανε. Τα χάσα. Γηγενεί παραφτοί όλοι ντε. Πήρε το λαιμό τη ανθρώπου. Και το θύμα, όταν την ακολουθεί Ο άντρα που πάει κοντά Ο ανόητο Που πάει κοντά Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί Το μυαλό του είναι θολωμένο Και αυτονού από την αμαρτία Δεν τον αφήνει ο διάολος να σκεφτεί Να πει πού πάω ρε, πού πάω Πού πάω Δεν μπορεί να σκεφτεί Εκείνη τη στιγμή Ότι μπήκε κι αυτό στο κανάλι Του θανάτου του πνευματικού θανάτου. Διότι αυτή η αμαρτωλή γυναίκα έχει γίνει πηγή θανάτου. Το σπίτι της είναι κολαστήριον ψυχών. Ο δε δεν δε μπορεί να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή το θύμα... Πορομένο και αυτό από την αμαρτία δεν μπορεί να σκεφτεί και να καταλάβει τι πάει να κάνει. Ακολουθώντας τον θάνατον άλλος θάνατος πάλι πίσω. Θάνατος και της δικιάς του της οικογένειας. Θάνατος και της οικογένειας της αμαρτωλής γυναίκας. Θάνατος και της οικογένειας του ανδρός που ακολουθεί. Τι με κοιτάτε Αυτά που σα περιγράφω είναι η σημερινή κατάσταση. Σημερινή. Σημερινή κατάσταση. Ποιο να τολμήσει να μιλήσει, Σα είπα, οι μόνοι που ακούμε, ξέρετε ποιοι είμαστε, εμεί οι πνευματικοί είμαστε που ακούμε. Κανεί άλλο. Κανεί άλλο. Εγώ το λέω σε πολλού και από εσά και λοιπά και στην εξομολόγηση που έρχονται μερικοί και μου κάνουν τον έξυπνο εκεί, του λέω τι ξέρει γίνεται μέσα στο σπίτι σου, ξέρεις. Παρά έξω δεν ξέρεις τίποτα. Εγώ ξέρω τι γίνεται και στην Πάτρα και στην Αθήνα και παντού. Γιατί ξέρω, γιατί μαθαίνω, γιατί μέσα εκεί τα βλέπετε εδώ. Τα βλέπετε, κοιτάτε εδώ. 45 χρονών ρε. 45 χρονώνυμε, τα βλέπετε εδώ. Κοιτάτε το. Από τι είναι που θα το ξέρετε από τι είναι. Με ρώταγε προχτές ένας παππούλης. Ρε Πάτερ μου λέει άσπρισες. Νάν καλά τα πνευματικοπαίδια μου Πάτερ μου το Δεύτερο. Νάν καλά. Νάν καλά τα πνευματικοπαίδια μου. Ε γέρασα μέσα στο, στο εξομολογητήριο. Έτσι γέρασα. Δεν ξέρει ότι πάει μέσα στο θάνατο δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Είναι ω πρόβατο των Και τι άλλο λέει ακόμα πιο κάτω από το Θάνατο. Και επί πέταγων άδου συνάντα όχι μόνο λέει πάει στο θάνατο αλλά κάτω από το θάνατο διότι η κόλαση είναι κάτω από τον πνευματικό θάνατο το πέταυρο του άδου πέταβρον ξέρετε τι σημαίνει το κατώτατο σημείο του άδου κάτω. το χειρότερο βάθος της κολάσεως εκεί τον ρίχνει τον άνθρωπο η πορνεία και η μηχεία βρονάδου συναντά φανταστείτε αδελφοί μου φανταστείτε πόσο θα γελάει ο διάολος μεθαύριο όταν θα ειδεί ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ακόμα παρακάτω ακόμα παρακάτω και από του ήλιους τους, τους δαίμανους και εκείνοι θα είναι ποιοι οι άνθρωποι που έπεσαν στη μυχεία, οι άνθρωποι που μόλυναν το στεφάνι τους, οι άνθρωποι οι οποίοι κατεπάτησαν τη συζυγική του κλίνη, οι άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν σε αυτά τα βαριά αμαρτήματα τα οποία είδατε πώς θα περιγράφει ο Πασολοσπάπης. Είδατε τι, λοιπόν, τι δεν διαβάζετε την έγεια Δεν διαβάζετε. Όλους λέει θα τους κρίνει ο κύριος. Αλλά ιδιαιτέρως, ιδιαιτέρως θα κρίνει πόρνους δε και μηχούς, κρινεί ο Θεός εν εκείνη τη ημέρα ειδικά την πορνία και τη μοιχία αδερφοί μου είναι τα πλέον συχάμερα και βρωμερά αμαρτήματα ενώπιον του Κυρίου όλα τα αμαρτήματα θα κρίνει αλλά ιδιαιτέρως αυτά τα δυο και ξέρετε γιατί θρηνώ ξέρετε γιατί ασπίσαγα γένια μου ξέρετε γιατί. ξέρετε γιατί διότι σήμερα η εποχή μα κατακλείζεται από δυο μεγάλα δαιμόνια δύο της πορνείας ένας της πορνείας της μηχείας δηλαδή σαρκολατρία αρκολατρία ένα και η θεοποίηση της φιλαργυρίας το, το πλούτο το, φιλαργυρία λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά και πορνεία πορνεία, πορνεία, πορνεία τίποτα ανοίξτε τηλεόραση ανοίξτε τηλεόραση ανοίξτε τηλεόραση και πείτε μου τι άλλο ημπέραση να βγάζετε εσείς τι άλλα ενδιαφέροντα μπορεί να έχει σήμερα ο κόσμος. Πορνία, μηχεία, σαρκολατρία, γύμνιας, ό,τι έχει σχέση με τη σάρκα, ό,τι έχει σχέση με τη σάρκα, και λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά, μαμονάς, μαμονάς, μαμονάς, μαμονάς, μαμονάς. Άλλα ιδανικά δεν υπάρχει. Σε ρίχνει λοιπόν η πορνεία Σε ρίχνει λέει επιπέτα βρονάδου Στο κατώτατο σημείο του άλλου. Εκεί που για να βγει Πρέπει να κατέβει ο ίδιος ο Κύριος κάτω να σε τραβήξει Ήδη δεν βγαίνει Γιατί σας είπα Ζήστε με το κεφάλι χαμηλά Και να θυμάστε την Εύα Είδατε γιατί σας το είπα. Στο μυαλό σου η Έβα και το κεφάλι τα ταπεινά. Δεν είσαι καμιά. Δεν είσαι η καμπόση. Δεν είσαι εκείνη που πρέπει να έχει τη μύτη ψηλά. Δεν είσαι αυτή που πρέπει να θαυμάζει ο κόσμο. Θυμίσου την Έβα. Την Έβα θυμίσου. Και το κεφάλι τα ταπεινά. Το κεφάλι χαμηλά. Σεβάσου το σπίτι σου Σεβάσου την οικογένειά σου Σεβάσου τον άνδρα σου Σεβάσου τα παιδιά σου Σεβάσου τον εαυτό σου Σεβάσου τον Θεό Σεβάσου τον Θεό Την ψυχή σου την ίδια Τι λέει παρακάτω Πρόσεξε όμως λέει παιδί μου εσύ που εξαπατήθηκες Εσύ που ξεκίνησες να πας κοντά Σε αυτή τη βρωμερή γυναίκα Εσύ πρόσεξε τι Αλλά αποπίδησον Τι σημαίνει αποπίδησον Κάνε πίσω Σύνερθε Ας το μυαλό σου να σκεφτεί Τι πάνε να κάνεις Άκουσε τη συμβουλή μου φύγει από εκεί τι σημαίνει αποπίδησον φύγει από εκεί με μεγάλα πηδήματα δηλαδή τρέχοντας πως κάνει ο αφηλητησίδης με 10 βήματα ο, ο αυτός που τρέχει ξαφανίστηκε με 10 βήματα αποπίδησον αυτό σημαίνει άρχισε να τρέχεις να φύγεις η γλυκιά είναι η αμαρτία αλλά είναι γλυκιά για λίγο μετά έχεις πικρίες Πόσο διήρκεσε η αμαρτία τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ε; μικρά και προσόρανη η αμαρτία πολυετής δε και αιώνιος η αισχήνια πόση ώρα θα αμαρτήσεις πόση ώρα θα κυλιστείς την αμαρτία στον βούρκο πόση μισή ώρα μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, πέντε ώρες μια νύχτα, δυο νύχτες, τρεις νύχτες, πέντε νύχτες ε. μετά η η εντροπή το μαρτύριο τη κολάσεως θα είναι πολιετές και αιώνιων δεν είναι κρίμα, κρίμα είναι αδερφοί μου κρίμα είναι κρίμα είναι για μια μικρή βρομιά, για μια μικρή απόλαυση για μια μικρή σαρχική ειδονή να χάσουμε την ψυχή μα. δεν είναι κρίμα κρίμα είναι κρίμα είναι, αυτά θα λέτε στα παιδιά σας εσείς και στα εγγόνια σα το ίδιο κρίμα παιδάκι μου κρίμα παιδάκι μην αμαρτάνεις παιδάκι μου από πίδισον φύγε μην χρονίσεις εν το τόπο μην αργείς μην καθυστερείς γιατί ξέρεις όσο καθυστερείς την αμαρτία ο διάολος βάζει ο κάτσε δεν την βλέπεις δεν την υπάς θα σου βάλει ο διάολος θα σε κάνει μπαρούτι μπαρούτι θα σε κάνει αποπίδισον μη χρονίσεις εν το τόπο μη κατηστερείς φύγει αμέσως τόσο χάρηκα προχτές προχτές ήρθε εκεί όξο σκαμάρε αν, αν θυμάμαι καλά ήρθε ένας κύριος μου λέει με απέλυσαν. Γιατί σε απέλυσαν. Μην νομίζετε ότι οι πορνείες γίνονται μόνο από τις γυναίκες. Ε, μόνο από τους άνδρες. Σήμερα γίνονται και από τις γυναίκες. Έχει αφεντικό μία, μία γυναίκα. Πατρεμένη. Μου ρίχτηκε η αφεντική να μου. Παπούλη στεφάνια με απειλήσε θα σε, θα σε απολύσω θα αντιχάσεις να αντιχάσω να αντιχάσω προτιμώ να πεθάνω τα παιδιά μου από την πείνα παρά να μου το στεφάνιο και σηκώθηκε με έκανε και έκλαιγα με έκανε και έκλαιγα και λέω δόξα ο Θεός υπάρχουν άνθρωποι υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται την... Τι θα το είχε... Τι θα, τίποτα δεν θα το είχε. Θα πάνε να τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που σέβονται το στεφάνι τους. Σέβονται το κρεβάτι τους. Γιατί ξέρετε το κρεβάτι σας, ξέρετε το θυμάστε. Πόσε χιλιάδες φορές τα έχω πει. Μα η γλώσσα μου. Τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τι λέει Γιώργη, τι λέει. Θυμάσαι. Τα έλεγε ο κ. Γιώργη, δεν το θυμάσαι. Τι είναι το κρεβάτι των παντρεμένων, Είναι Αγία Τράπεζα. Αγία Τράπεζα, η κλίνη των υπάνδρων, Τα ακούτε. Το κρεβάτι σα είναι Αγία Τράπεζα. Το δωμάτιό σα είναι ιερό βήμα. Έτσι λέει ο Άγιο ότι ο φόρο τα λέει αυτά. και πού κατάντησε το κρεβάτι τον παντρεμένο εσείς θα τα πείτε αυτό όχι εγώ εγώ αν άνθρωπο είμαι ο Θεός να με λέει με τη χάρη του Θεού παλεύ, ε, εσείς, εσείς θα μας τα πείτε αυτό μη χρονίσεις εν το τόπο μην αρχίσει φύγε αμέσως φύγε πας για το θάνατο πας μη επιστήσει επιστήσεις τόσο όνομα προς αυτή ούτε και να της πεις λέει το όνομά σου φύγε να μην γνωριστείτε καθόλου βλέπεις η Αγία Γραφή δεν κρύβει λόγια αδερφή μου σου μιλάει με λεπτομέρειες σου λέει πράγματα τα οποία είδατε 5000 χρόνια σας λέω πριν τα έχουμε γράψει οι Άγιοι Πατέρες αυτά 5000 χρόνια πριν και όμως βλέπεις λες και είναι φρέσκα φρέσκα Φρέσκα τη ώρα για την εποχή μας εδώ σήμερα για την εποχή μα. Φύγε γρήγορα λέει και να μην γνωριστείτε. Αυτό σημαίνει μην τη πεις το όνομά σου. Να μην αρχίσετε και γνωριμία γιατί μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό σημαίνει γεια σου τι κάνει σε μένα με λένε Γιώργη και σε σε λένε Νίκο και σε ένα σε λένε Νικολίτσα. Πάμε! Ούτε Γιώργη ούτε, Τίποτα, τη το όνομά σου. Φύγε αμέσω! γαρ διαβίσει ίδωρα μόνο έτσι λέει θα ξεπεράσεις αυτό το νερό το απειλητικό γιατί είδατε προηγουμένως μας έλεγε παι, προχτές μας είπε ότι είναι γλυκό το ίδωρ της αμαρτίας έτσι λέει εκείνη η αμαρτώνη, η προμερή ε τώρα σου λέει είναι επικίνδυνο φύγε γρήγορα γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις λέει να ξεπεράσεις το νερό αυτό που σε απειλεί και παρακάτω τι λέει και υπερβήσει ποταμών αλότριων έχετε ποταμό να σε παρασύνει φύγε, φύγε να γλιτώσεις γιατί μέσα εκεί το σπίτι της είπαμε είναι κόλαση, είναι κολαστήριο είναι νεκροταφείο νεκροταφείο ψυχών φύγε να γλιτώσεις πως μιλήσατε στα παιδιά σας ποτέ τέτοια. Όχι. Όχι. Γι' αυτό σας έχω πει φορέ Τι σας έχω πει δεν φταίνε τα παιδιά. Δεν φταίνε. Εσείς και εμείς φταίμε αδερφοί μου. Εμείς εδώ. Η γενεά που άρχισε να γερνάει αυτή εμείς φταίμε. Ξέρετε γιατί φταίμε εμεί. Γιατί ενώ τα ξέραμε, ενώ μάθαμε, ενώ είχατε γονείς ευσεβείς, ενώ διδαχτήκατε, έστω και αν δεν ξέραν πολλά γράμματα ο Θεός τους φώτιζε και σας ενημέρωναν οι γονείς σας, εσείς αυτά που σας είπαν οι γονείς σας δεν καταδεχτήκατε να τα πείτε στα παιδιά σας. Και σήμερα όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνετε και πέτρες να τους πετάξετε και να το είναι παλιό παιδό. Δεν είναι παλιό Βέει παλιό παιδό Έγινε παλιό παιδό Και έγινε παλιό παιδό γιατί Δεν τα φταίει ούτε ο κόσμος φταίει Ούτε οι παπάδες φταίνε Ούτε η εκκλησία φταίει Ούτε ο Χριστόδρος φταίει Θέλει να δεις ποιος είναι ο πρώτος φταίχτης Πήγαινε να κάτσει μπροστά στον καθρέφτη Και κοίτα τον Ποιον θα δει μπροστά στον κατρέφτη τον είναι αυτός Και εκεί αρέξει το θάρρος, ρίξε και ένα φτύσιμο στη μορή σου. Εκεί. Εάν λέει παιδάκι μου φύγει γρήγορα, αποπηδήσει με άλματα και τρέξει να φύγει, εάν, εάν, εάν δεν καθυστερήσεις καθόλου, Εάν δεν ανοίξεις γνωριμία γλίτσος. Γλίτσος. Εάν δεν. Να πω και Εάν δεν αλλάξετε τηλέφωνα, γλίτσος. Γι' αυτό βλέπεις τη διαμαρτυρία πως έχει γίνει σήμερα. δώσε μου το σου, το κινητό σου, το κινητό σου. Δώς το τηλεφωνό σου, το όνομά σου. Πια ώρα θα σε μόνη σου, να σε πάω να μείνω άντρασο εκεί. Ποια ώρα, ποια ώρα. άρχισε το μαγείρεμα άρχισε ο διάολος τώρα έβαλε σε πρόγραμμα τη δουλειά του την προμερή να διαλύσει τις οικογένειές σας αποπίδησαν μη χρονίσεις εντον τόπο φύγε σε άλλο σημείο ξέρετε τι λέει εδώ όχι στο ίδιο βιβλίο σε άλλο βιβλίο Σοφία Σειράχ ξέρετε τι λέει ως από προσώπου όφεως φεύγει από τις αμαρτίες πως φεύγει λέει όταν δεις κανένα φίδι επικίνδυνο πως φεύγει, ε που ξέρεις ότι αυτό το φίδι ε θυμάσαι θυμάσαι που ούτε έκανε στο μάτι σου να τα δεις λοιπόν ναι λοιπόν πως κάνει το φίδι που μπορεί να σου ορμήσει Πώς τρέχεις και φεύγεις Ξαφανίζεσαι Φίδι ελεύθερο Εδώ και πίσω από το κλουβί που το βλέπουμε Και πάλι τρέμει η καρδιά μας Πόσο μάλλον να το δεις ελεύθερο στον δρόμο. Φεύγε μακριά Ως που προσώπου οφειος, Έτσι λέει φεύγει από τη αμαρτίας Δεν είμαι τίποτα εγώ δεν πέφτω εγώ Δεν αμαρτάνω εγώ Δεν αμαρτάνεις Την Αγία Γραφή να ακούς Μην ακούς τον εαυτό σου. Εάν ο προσέλθεις, συνεχίζει, δείξε τέσσε. Μην πλησιάσει, γιατί θα σε δαγκώσει. Μην πλησιάσει, θα σε δαγκώσει. Και από το φίδι μένει, μπορεί να τη γλιτώσεις. Αλλά από την αμαρτία δεν τη γλιτώνεις. Να σας θυμίσω κάτι. Τελειώνουμε, τελειώνουμε. Δεν θα σας καθυστερήσω σήμερα. Σήμερα πέντε λεπτούλια θα μου δώσετε μόνο, όχι παραπάνω. Για θυμηθείτε αδερφέ μου τον Άγιο Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Το θυμάστε; ε, Μεγάλη δευτέρα, μεγάλη, μεγάλη, δευτέρα, μεγάλη η κυριακή των βαΐων, η κυριακή των βαΐων βράδυ. Όχι, δευτέρα, μεγάλη δευτέρα, ναι. Ιωσήφ του Πάγκαλου. Τι έκανε; Μέσα, μέσα στη φωτιά μέστη στη φωτιά νέο παιδί ε? νέο παιδί νέο παιδί 18-20 χρονών 22 να καίει το αίμα του να βράζει το αίμα του θυμάστε τι είπε <laughs> είπε κάτι το οποίο παραμένει στην Αγία Γραφή. σύνθημα αιώνιο για όλους αυτούς που πάνε και αμαρτάνουνε τι είπε όταν τον προκαλούσε αυτή η βρωμερή η γυναίκα του Πεντεφρύ Τι της είπε έφυγε λέει έτρεξε αυτή να τον πιάσει Του έπιασε το χιτόνα να τον τραβήξει κοντά Και αυτός έφυγε κατά λοιπόν τον χιτόνα Άφησε το ρούχο του στα χέρια και έφυγε γυμνός Γυμνός και γυμνός ούκης είναι το δεν τρεπότανε πλέον να βγει γυμνός το δρόμο προκειμένου να γλιτώσει από την αμαρτία όσο πρωτόπλαστος πρώτης παραγωγής διαβάστε μου, μωρέ διαβάστε εγώ θα σας τα λέω όλα γυμνός σου τη σκήνε δεν τρεπότανε λέει Εβγή και γυμνός και τι είπε το καλό τι είπε τι είπε τι είπε Α, τι είπε Αυτή που την κάνω εγώ. και αμαρτύρομαι ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού. Το ξεχνάμε αυτό. Το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι είσαι μόνοι σου. Νομίζω ότι είσαι μόνο σου. Νομίζω ότι δεν σε βλέπουν μάτια ανθρώπων. Είναι εκείνο το μάτι. Έτσι του είπε εκείνη η βρωμιάρα του λέει έλα έλα δεν μας βλέπει κανείς ο άντρα μου λείπει δεν είναι κανείς εδώ αμαρτήσομαι ενώπιον του Θεού δεν βλέπει ο Θεός παιδάκι από δε είδατος αλοτρίου απόσχου και από πηγή μη πείς. Έχει νεράκι στο σπίτι σου. έχεις τη γυναίκα σου στο σπίτι σου. έχεις τον άντρα σου στο σπίτι σου. Εκείνε είναι το νερό το ευλογημένο που σας έδωσε ο Κύριος να πίνετε και να απολαμβάνετε. Εκείνο είναι το νεράκι. Οι άντρε το νερό της γυναικόσας μιλάμε παραβολικά. Και στις οι γυναίκε το νερό του ανδρό σα μιλάμε παραβολικά. Μη πει λέει είδε από αλωτρίου απόσχου. Μην πάνω να από ξένη πηγή Και από πηγή αδωτρείας μην πεις Μην πάνω και από το νερό που ανήκει στον άλλον Είναι ξένο εκείνο δεν σου ανήκει Ο Θεός σου ευλόγησε τη δικιά σου την πηγή Ο Θεός σου ευλόγησε την συζυγία Σου Ο Θεός σου ευλόγησε τη Γυναίκα Σου Ο Θεός σου ευλόγησε τον Άνδρα Σου τι είναι η νόμιμη οδός μέσα από τον οποίο θα πορευτείς η να πολλήν ζήσεις χρόνων προσθεθεί δέσυ έτη ε ζωής πάλι για πολλά χρόνια μας λέει όχι εδώ όχι για το την πηγότη ζωή για την άλλη ζωή σα δηλαδή σας είπα προηγμένως τι λέει ο Απόστος Ρωστάβλος πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός σας το είπα θυμάστε για ανοίξτε και στην Αποκάλυψη να δηλαδή, δείτε τι λέει πόρνι και μοιχοί και μιχαλίδες βασιλείαν Θεού ούκληρο νομίσουσι τέρμα θα μείνουν έξω ο λόγος του Θεού είναι σαφής πηγαίνετε να τακτοποιηθείτε όσοι στη ζωή σας ως άνθρωποι αμαρτήσατε επέσατε σε συγκεκριμένα αμαρτήματα μη στέκεστε μην καθυστερείτε ο χρόνος συντέμει ο, ο, ο χρόνος μικραίνει δεν ξέρουμε τι ώρα φεύγουμε δεν θα μπορείς να πεις μεθάβριο στον Κύριο Κύριε δεν πρόλαβα δεν το ξερα Έχεις όλα τα περιθώρια Πήγαινε συνδέσουμε την εκκλησία Συνδέσουμε το Άγιο Πετραχίλιο Μην είναι προσκολλημένος Και προσκολλημένη στο πνευματικό σου πατέρα Εξομολογήσου καθαρά Πάρε αποφάσεις και εσύ κι εγώ Για να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια Άκουσες τι είπε πολύ Μόνο έτσι θα ελπίζομαι σε βασιλεία ουρανών. Όσο βρισκόμαστε στην αμαρτία, όσο βρισκόμαστε σε τέτοια μάλιστα, σε τέτοιου είδου αμαρτίε, μην περιμένετε αδερφοί μου να δούμε πρόσωπο Θεού. Σα το λέω ξεκάθαρα. Σα το έχω πει και άλλη φορά. Δεν θα θυσιάσω την αλήθεια του λόγου του Θεού για κανένα προσωπικό μου όφελο, έστω και αν μάθω ότι στο άλλο κήρυγμα δεν θα έρθει εδώ. Δεν με πειράζει. την αλήθεια αυτό είναι ο σκοπός μου αυτή είναι η αποστολή μου να φέρω στα αυτιά σας την αλήθεια του Λόγου του Θεού και αυτό με τη χάρη του Θεού το έκανα και το κάνω και με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσω να το κάνω τελειώνουμε εδώ και πάλι μία ευχή η ίδια ευχή που είπαμε και στην αρχή του κηρύγματος μην ξεχνάτε την έβα. και το κεφάλι οι γυναίκες πάντα κάτω και εσείς οι άνδρες, προσεκτικοί αδερφοί μου. Προσεκτικοί αδερφοί μου. Είναι οι μέρες πονηρές αυτές που ζούμε σήμερα. Και το βλέπετε όλοι σας. Είναι οι, πονηρε, οι μέρες πονηρές, οι μέρες πορνείας, οι μέρες μηχίας, οι μέρες των πάντων, οι μέρες που ποδοκυλίστηκαν τα πάντα. Δεν υπάρχουν πλέον ηθικές αρχές. Στόμεν καλός. Στόμερ με τα φόβου Πρόσχομεν Έτσι είπε ο Αρχάγγελος Όταν έβλεπε τους δαίμονες να πέφτουν από τον ουρανό Και να συντρίβονται στην κόλαση. Στόμεν καλός. Σταθείτε καλά στα πόδια σας Στόμερ με τα φόβου Σταθείτε με φόβο και με τρόμο ενώπιον του Θεού Προσέξτε προσκομεν, Προσέξτε Να προσέξουμε Να μην πέσουμε κι εμείς στην αμαρτία Αμήν